Ιστόνομα το του Πατρό και του Ιού του του Αγίου Πνεύματο. Βασιλεύ Ουράνι, παράκλητο το πνεύμα τη αληθία του Πανταχού, παρόν και τα πάνω πυρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό αληθέκη, και καθάριου νου μα, ο παζεσικηδίδο, και να αγαθέντε ψυχασίμα. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε πως επηρεάζει η πνευματική μας επιλογή η εσωτερική μας επιλογή την καθημερινή μας πράξη και τις σχέσεις και να δούμε ποιος είναι ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος. Να δούμε την έννοια της αμαρτίας όχι απλώς με μια ψυχολογική ηθική προσέγγιση αλλά κυρίως στην αληθινή της διάσταση που είναι η απώλεια της χαράς είναι μία αρχή στους ανθρώπους που βαδίζουν η πνευματική ζωή, ότι η γνώση της αδυναμίας μας και η γνώση προς τα που είμαστε καλεσμένοι να στρέψουμε τη ζωή μας είναι καθοριστική για την ποιότητα ζωής που θα ζήσουμε και είναι καθοριστική της καθημερινής μας πράξης. Οι σχέσεις μας για παράδειγμα καθορίζονται από αυτήν την γνώση της αδυναμίας μας και της πορείας που είμαστε καλεσμένοι να ακολουθήσουμε χωρίς επίγνωση του προσωπικού μας δρόμου και χωρίς γνώση της αδυναμίας μας ο άνθρωπος ζει αποσπασματικά τα πάντα χάνει την ενότητα της ζωής του και είναι σε μία σύγχυση ακόμα και όταν προσπαθεί να ακολουθήσει κάποιους νόμους για να τους στηρίσει δεν έχουν δύναμη αυτά ούτε μεταμορφωτική αξία εάν αποσυνδέονται από τη γνώση της αμαρτωλότητάς μας από τη γνώση της αδυναμίας μας και ποια είναι η πορεία της ζωής μας η κάθε μας ενέργεια αποκαλύπτει το τι υπάρχει μέσα μας τίποτα από θα κάνουμε δεν γίνεται έτσι τυχαία στην πλάκα μπορεί να ισχυριζόμαστε ότι έτσι μου ήρθε και το έκαμα κάτι μπορεί κανεί να προσπαθεί να πείσει ότι δεν είχε κάποιον συγκεκριμένο στόχο κάνοντας κάτι αλλά ό,τι και αν κάνουμε είναι οι ενέργειές μας που μαρτυρούν κάτι βαθύτερο μέσα τους που αποκαλύπτουν την καρδιά μας οι ενέργειές μας, οι κινήσεις μας, τα λόγια μας είναι αυτά που αποκαλύπτουν την καρδιά μας Έτσι λοιπόν Ας θέσουμε ένα παράδειγμα Όταν ο άνθρωπος κρίνει, ελέγχει, συμβουλεύει, διδάσκει, απαιτεί από τον άλλο τι σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος έχει πολλές απαιτήσεις από τους ανθρώπους και τους κρίνει και θέλει οι άνθρωποι να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη πορεία Τι σημαίνει τούτο ότι εμείς θέλουμε η ζωή του άλλου να μας δικαιώνει προβάλλεται ο εαυτός μας εις ο άνθρωπος από δουλο του Θεού και εικόνα του Θεού θέλουμε να γίνει δούλος μας εικόνα μας και έτσι θέλουμε με την πρόφαση και το πρόσχημα να σώσουμε τον άλλο και να τον συμβουλέψουμε να γίνουμε οι διδασκαλοί του ένας άνθρωπος που λειτουργεί έτσι τι σημαίνει Θέλει να κυριαρχήσει πάνω στον άλλον. Ποιος θέλει να κυριαρχήσει πάνω στον άλλον. Αυτός που δεν έχει αυτοκυριαρχία. Αυτός που δεν παραδόθηκε στην κυριαρχία του Θεού. Και θέλει να φαίνεται ως Θεός. Αυτός που δεν παραδόθηκε στην κυριαρχία του Θεού. Και ζει την ψευδέστηση ό,τι είναι δυνατός. Αυτός που είναι αυτάρχης. Αυτός που έχει αυταρέσκεια. Αυτός λοιπόν κινείται με αυτόν τον τρόπο Άρα οι ενεργειές μας Δηλαδή το να δω κάτι και αμέσως αυτόματα να το ελέγξω Να το διορθώσω Σημαίνει ότι δεν βλέπω μέσα μου Δεν έχω γνώση του εαυτού μου Και δεν έχω πόνο για τη δική μου πραγματικότητα Για τα χάλια μου Αντιθέτως δε Ή αν αποφεύγω να κρίνω Να ελέγχω να παρατηρώ να συμβουλεύω και να μην νιώθω ότι με αδικούν και με ελέγχουν οι άλλοι άνθρωποι αυτό σημαίνει ότι ασχολούμαι με την αδυναμία μου υπάρχει ένας πόνος στην καρδιά μου που είναι οι αποτυχίες μου που είναι οι αστοχίες μου που είναι τα λάθη μου που τα γνωρίζω και δεν μου μένει καιρός να παρατηρήσω, να ελέγξω και να σχολιάσω τον άλλον άνθρωπο. Άρα οι ενέργειές μας, οι πράξεις μας μαρτυρούν κάτι πιο σημαντικό. Το ποιοι είμαστε και πώς αποφασίσαμε να ζήσουμε. Ας δούμε, μια και το αναφέραμε, τι είναι αμαρτία. Αμαρτία για παράδειγμα δεν σημαίνει ότι κάνω κάτι λάθος, παραβαίνω κάποιον νόμον, κάποια εντολή, το συνεστάνουμε, εξομολογούμε και συγχωρούμε και αν το ξανακάνω θα συγχωρεθώ η αμαρτία δηλαδή δεν είναι η παράβοση κάποιου πράγματος που μου προτείνανε που μου επιβάλλανε για να τηρήσω και δεν το έτηρησα αυτά όλα είναι συμπτώματα τα λάθη που φαίνεται ότι κάνουμε είναι τα συμπτώματα η αιτία είναι κάποια άλλη η αιτία είναι ότι Ξεχνώ γιατί γεννήθηκα ξεχνώ τον λόγο της ύπαρξής μου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σπαταλώ σε μακρά χώρα τον χρόνο που μου χαρίστηκε τον χρόνο της ζωής μου ξεχνώ ότι δεν μπορεί να βρει ανάπαυση η ψυχή μου αν δεν συναντηθώ με το όλον, με την απόλυτη αλήθεια. Αυτή η λύθη, αυτής μου της ανάγκης και της πραγματικότητας, είναι η αιτία κάθε πτώσης. Αυτή είναι η ρίζα της αμαρτίας, η λύθη. Η άγνοια που γεννά η λύθη, και στη συνέχεια η αστοχία εφόσον έχω φύγει από τον πραγματικό λόγο της ζωής μου να βρω τους τρόπους να καλύψω αυτό που μου λείπει και αγνώ και ξεχνώ. Έτσι λοιπόν η αμαρτία είναι η εξαπάτησή μου, είναι η αστοχία μου. Αυτό ακούγεται φιλοσοφικό και ικανοποιεί ίσως ανθρώπους που θέλουν νοητικά να είναι πιο ψαγμένοι. Ε, είναι λιγότερο παιδικό το να πούμε αμαρτία, κανένα τούτο ή το άλλο, είναι αστοχία. αστοχια αυτό αν το περιορίσουμε σε διανοητικό επίπεδο δεν λέει τίποτα. Χρειάζεται βιωματικά να συναισθανθεί ο άνθρωπος ότι εξαπατά τον εαυτόν του με το να ξεχνά τον λόγο που γεννήθηκε και χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας πρακτικά, βιωματικά ασκητικά έτσι λοιπόν ποια είναι τα συμπτώματα ενός ανθρώπου που βρίσκεται στην αμαρτία, στην εξαπάτηση του εαυτού του, καταρχήν ο άνθρωπος ο οποίο βρίσκεται μακριά από τον στόχον του, ζει ένα κενό. Δεν έχει ανάπαυση, δεν έχει ησυχία. Αν δούμε έναν άνθρωπο ταραγμένο που ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα προσπαθεί να καλύψει μία εσωτερική έλλειψη Δεν έχει, νιώθει ο άνθρωπος ότι δεν είναι ασφαλής δεν είναι ασφαλής στο γεγονός της ζωής βρίσκεται σε κατάσταση μετεωρισμού και προσπαθεί να ξεχαστεί ασχολείται με πάρα πολλά α, πράγματα προσπαθεί <laughs> να γεμίσει το κενό του Τι λοιπόν η κατάσταση φέρει κάποια συμπτώματα. Όταν λοιπόν δεν βρει τον Θεό σου, όταν δεν βρει τον Θεό, δημιουργεί Θεού, η υπεραπασχόληση, η μέρημνα, η διάθεση να δικαιώσω τον εαυτό μου. Έχει ως αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση. Δύο τρόπους έχουμε για να δικαιώνομαι τον εαυτό μας. Τι σημαίνει δικαιώνομαι τον εαυτό μου. Νιώθω ότι είμαι καλά. Νιώθω ότι είμαι σε ορθόν και βρήκα αυτό που είχα ανάγκη. Όμως αν δεν έχουμε την αλήθεια δεν έχουμε βρει αυτή την ικανοποίηση. Και προσπαθούμε με δύο τρόπους. Με την υπέραπασχόληση, με το να ασχολούμεθα με πάρα πολλά πράγματα για να νιώσουμε ότι είμαστε δυνατοί και κατορθώσαμε κάποια να κάνουμε είναι μία προσπάθεια δικαίωσης και άλλη προσπάθεια δικαίωσης είναι εν σχέση με τους άλλους. Έχουμε δηλαδή μία προσπάθεια εν σχέση με τον εαυτό μας να βρούμε με δικαίωση για αυτά που κατορθώνουμε, για αυτά που επιτυγχάνουμε και μια άλλη προσπάθεια είναι σχέση με τους άλλους. Άρα προσπαθώ σε σχέσει μου να βγω νικητής. Να βγω δεδικαιωμένο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να στη ζωή μου. Κάνω κομμάντο του εαυτού μου εγώ. Είναι αυτό που είπαμε πριν μέρες. Αυτοκαθορίζομαι. Το χαρακτηριστικό του ανθρώπου που βρίσκεται στην αμαρτία. Το χαρακτηριστικό της σκληρότητα της ψυχής μας είναι ο αυτοκαθορισμός αυτοκαθορισμός ακούγεται μέσα σε, στον σημερινό πολιτισμό κάτι θετικό φυσικά δεν είμαστε ελεύθεροι εγώ δεν κάνω κομμάτι στον εαυτό μου σαφώς είμαστε ελεύθεροι και η ελευθερία μας είναι να προσδιορίσουμε τον εαυτό μας Είμαι θα αυτοπροσδιοριζόμενοι έχουμε το εξουσιαστικό που μας έδωσε ο Θεός αλλά πού προσδιορίζουμε τον εαυτό μας ότι μπορεί να βρει την χαραντού στον εαυτόν του άρα αυτοκαθοριζόμαστε ή στον άλλον στον Χριστό και στον συνανθρωπό μας έτσι λοιπόν τα συμπτώματα της αμαρτίας μέσα σε αυτό το σχέδιο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι αυτός που αμαρτάνει τι παθαίνει απομονώνεται από τους άλλου και ότι νιώθει ότι οι άλλοι δεν τον αγαπούν Πολλέ φορέ ακούμε πολλού άνθρωπου να κλέγονται ότι είναι αδικημένοι, ότι δεν του αγαπούν. Αυτό ο άνθρωπο βρίσκεται σε αμαρτία. Αν το ψάξει, πραγματικά θα το βρει. Η απομόνωση λοιπόν από του άλλου και η αίσθηση ότι δεν μα αγαπούν οι άνθρωποι, ότι δεν τον θέλουν οι άνθρωποι, ότι δεν το σκέπτονται οι άνθρωποι, δεν τον προσέχουν, είναι συμπτώματα αμαρτία. Όταν λέω δεν με αγαπούν, δεν με προσέχουν, δεν με σκέφτονται, δεν ενδιαφέρονται για μένα και νιώθω απομονωμένος, η απομόνωση είναι καρπός της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι χωρισμός από τον Θεό. Χωρισμός από τον Θεό σημαίνει χωρισμός από κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η αίσθηση της απομόνωσης, ανεξάρτητα όλος πως κινείται προς εμένα, είναι κατάσταση αμαρτίας. Δεν μπορεί κανείς χριστιανός, αν θέλει να είναι όντως χριστιανός και να έχει σχέση με τον Θεό, να κλαψουρίζεται για τη ζωή του ότι είναι αδικημένος. Η αίσθηση της πικρίας που μας πιάνει διώχνε τη χάρη του Θεού. Η αίσθηση της πικρίας επαναλαμβάνομαι που λένε κάποιοι έχω μια πικρία, αυτό διώχνε τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν της αμαρτίας παθαίνει μία ανοσία και μία σκληρότητα Δεν έχει αίσθηση Τι είναι ορθόν και τι λάθος Χάνει τη διάκριση Τι είναι ωφέλιμο για τον εαυτό του Δεν αισθάνεται λοιπόν την αγάπη των ανθρώπων Παρεξηγεί και παρερμηνεύει Να ένα άλλο στοιχείο της αμαρτίας ο άνθρωπος που παρεξηγεί και παρερμηνεύει είναι δηλωτικό ότι δεν έχει μπει σε ένα πνευματικό πλαίσιο. Ψυχολογικά μπορεί να τούτω όλα τα πράγματα. Άλλο ψυχολογικό και άλλο πνευματικό. Λίγο αυτό, να το διευκρινίσουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται στην εκκλησία ζητούν ψυχολογικές παρηγοριές δεν ζητούν πνευματική ζωή κυρίως δεν οι γυναίκες σε αυτό στη γυναίκα υπάρχει μία σύγχυση δύσκολα, συγχέ... δύσκολα ξεχωρίζει και διακρίνει το ψυχολογικό με το πνευματικό και πολλές φορές ψυχολογικές καταστάσεις τις περνά για πνευματικές καταστάσεις Χρειάζεται λοιπόν πολλή αγώνας για να μπορέσει να διακρίνει κανείς αυτήν την διαφορά. Όταν λέμε πνευματικό εννοούμε την χάρη του Θεού. Την διαδικασία την κατάσταση εκείνη στην οποία ο άνθρωπος μετέχει και γεύεται την χάρη του Θεού. Στοιχείο που ξεχωρίζει πρακτικά το πνευματικό από το ψυχολογικό είναι αν υπάρχει συντριβή και μετάνοια ή όχι. Στους άνδρες δε το ψυχολογικό τε πιο πολύ με το σωματικό. Γι' αυτό ο άνδρας, ο άνδρας είναι πιο επιθετικός. Πρέπει λοιπόν να διακρίνουμε και να ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα... Βεβαίω οι άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία και ζητούν κάτι τέτοιο γαζτζώνονται από ανθρώπου που εμπιστεύονται τον πνευματικό να συμποθέσουμε και θέλουν κυρίως οι γυναίκες να έχουν αποκλειστικότητα των πνευματικών Ο πνευματικός οφείλει αυτό να το γνωρίζει να δώσει την τροφή που έχει ανάγκη η ψυχή έσω την ψυχολογική και βαθμία σιγά σιγά να αναμβιβάσει τον άνθρωπο στην πνευματική οδό. Αν μείνει στο ψυχολογικό θα πέσουν και οι δύο στο βάραθρο της πνευματικής ζωής. Δεν αγνοούμε το ψυχολογικό. Το τιμούμε, το υπολογίζουμε. Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει πότε ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από τις ψυχολογικές του ανάγκες γιατί ζύπνη την πνευματική κατάσταση είναι όταν δεν θλίβομαι από την απουσία του προσώπου ή την απομάκρυση του προσώπου από το οποίο θέλω να εξαρτώμαι η αίσθηση της απουσίας του πόνου από την απομάκρυση του προσώπου δείχνει ότι ο άνθρωπος μέσα από την προσευχή του μπήκε σε μια άλλη κατάσταση που βλέπει τα πράγματα πνευματικά και ελευθερώνεται εσωτερικά Ο άνθρωπος λοιπόν που ζει στην αμαρτία νομίζει ότι όλοι θέλουν το κακό του βλέπει παντού εχθρούς αισθάνεται ότι όλοι ζουν χαρούμενοι και αυτόν τον έχουν εγκαταλείψει οι πάντες. Κι αν ακόμα θυσιαστείς γι αυτό για να του δώσεις ό,τι έχει ανάγκη θα δώσει άλλη ερμηνεία στην αγάπη σου. Ο άνθρωπος ζει στο φρικ, φρικτόν φρούριον της απομονώσεώς του. Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία δεν ακούει εύκολα όταν πει στην αλήθεια επαναστατεί ο άνθρωπος γιατί προσβάλλεται η βόλεψή του ακόμη και οι άνθρωποι όταν έρχονται στον πνευματικό να εξομολογηθούν και να ρωτήσουν θέλουν να ακούσουν αυτό που τους βολεύει αυτό που τους ικανοποιεί αυτό που τους δικαιώνει αν ο πνευματικό και αυτό είναι ο ρόλος του να πει την αλήθεια η αλήθεια δεν είναι τόσο ευχάριστη γι' αυτό του ανθρώπους γεννάται συνήθως η δυσαρέσκεια η δυσενασχέτησης γιατί ο άνθρωπος έχει ένα θεό και το λατρεύει είναι το θέλημα του. Είναι ο λογισμός του. Είναι το πάθος του. Δίκαιο είναι αυτό. Νόμιμον είναι. Αλλά ο άνθρωπος είναι στην ψυχολογική πλέον κατάσταση. Αν θέλει να μπει στην πνευματική ζωή, μόνο τότε θα μπει εφόσον αναζητήσει το πρόσωπο του Χριστού. Όσο επώδυνο και όσο στραβό κι αν είναι αυτό... Στη δική του βεβαιότητα και σιγουριά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι άλλοι δεν τον αγαπούν, δεν τον θέλουν, δεν τον βοηθούν, ή ότι οι άλλοι φταίνε για κάτι ότι δεν του φέρθηκαν σωστά, δεν του φέρθηκαν όπως είχε ανάγκη, τότε είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος αμάρτησε. Ο άνθρωπος που βρίσκεται σε μετάνοια δεν γνωρίζει τέτοια πράγματα. Γνωρίζει ότι ο αυτός του είναι άξιος για οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Όταν αμέσως ο άνθρωπος αμήνεται βρίσκοντας κάτι να δικαιώσει τον εαυτό του ή την κατάσταση του ή το πείσμα του ή το πάθος του είναι πλέον σε κατάσταση αματίας. Δεν γνωρίζει τι σημαίνει μετάνοια. Μπορεί να βάλει χίλιε δύο σκέψεις και σχεδιασμούς να δικαιώσει το λογισμό του Η καρδιά του ξέρει Αν έχει ανάπαυση ή όχι Η καρδιά του ξέρει Αν λειτουργεί με μια συγχωρητικότητα Με μια αποδοχή Με μια ενότητα Απομονωμένος άνθρωπος Είναι νεκρός άνθρωπος Και δεν ομιλούμε για θέμα χαρακτήρως Απομόνωση σημαίνει αυτοκαθορισμός Θεοποίησης του λογισμού μου της βεβαιότητάς μου, του πάθους μου. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όσο και το ψάξουμε, όσο και αν το αναλύσουμε. Ο ανοιχτός άνθρωπος είναι αυτός που ανοίγεται στον Θεό. Που αφήνει τον λογισμό του, πάβει να τον πιστεύει και αφήνεται στον Λόγο του Θεού. Αυτό δεν είναι εύκολο. Εύκολα λέγεται. Πολύ δύσκολα πράτεται. Γιατί ο άνθρωπος τότε κάνει μία απάτη με τον εαυτό του. Δεν είναι εύκολο κάτι που έμαθες και ζεις με αυτό και το τακτοποιήσεις μέσα σου. Το βόλεψες, έλεγες, εντάξει, δεν κάνω κάτι φτρομερό. Όταν αυτό έγινε σου έγινε σταυτιστεί με αυτό, δεν μπορείς να προχωρήσεις εύκολα εάν δεν θυσιαστεί γι' αυτό το πράγμα. ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει αυτό το άλμα να βγει από τον εαυτό του το λογισμό του για να συναντήσει τον Θεό είναι ανίκανος να συναντήσει ο οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο ε, πως το λες αυτό απόλυτο είναι έχω πέντε δέκα φίλους τους έχεις τους φίλους γιατί ταιριάζεται γιατί είναι η προέκταση του εαυτού σου ότι είναι ξένο από εσένα και πέρα από τον οργανισμό σου έτσι όπως είσαι μπορείς να συνεπάρχεις μπορείς να κοινωνήσει του άλλο ανθρώπου μπορεί να συνδεθεί μαζί του δεν μπορείς Ο ανοιχτό άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να συνεπάρχει με όλους όχι εξωτερικά ουσιαστικά και ο ανοιχτό ο τέτοιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίο έχει ανοιχτήσει τον Θεό είναι αυτός που έπαψε να πιστεύει στο λογισμό του, στην αμαρτία του και στο πάθος του. Πάθος του ένα είναι, η αναζήτηση του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος καταλήγει στην αίσθηση ότι δεν τον αγαπούν και ότι δεν υπάρχει αγάπη στον κόσμο, είναι ο άνθρωπος αμαρτίας. Είναι αυτό που λέει ο Ισάκος Σύρος, τις αγαθής πάντα αγαθά. Ένας έξυπνος άνθρωπος ασφαλώς μπορεί να βλέπει το κακό που υπάρχει και να το αναλύει. Αλλά ανάλογα πώς μετέχουμε σε αυτό το κακό. Αν παντού στον κόσμο βλέπουμε κακό και μας πνίγει αυτό είμαι θα πονηρή. Αν όμως πίσω από την ασχήνια του κόσμου αρχίζουμε και βλέπουμε και τη δυνατότητα και την ελπίδα και τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Το ότι αρχίζει ο άνθρωπος να βρίσκεται σε κατάσταση μετανοίας Γιατί στον άλλο καθρευτείστε όλη μας η καρδιά Αν εμείς είμαστε σε κατάσταση πτώσεως Είμαστε και σε κατάσταση απογνώσεως Δηλαδή ξέρουμε τον εαυτό σου δηλαδή δύσκολη άμαρτη δεν ξεπερνιέται Αυτό το βλέπουμε σε όλους Και βλέπουμε να και αρχίζει να κακό Αν όμω μέσα μας αρχίζει να κάτι να γίνεται να αναστέλνεται κάποια ελπίδα, ότι είναι εφικτό να αλλάξουμε και να συνδεθούμε με τον Θεό, αυτό το βλέπουμε και στου άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό ο άνθρωπο ο οποίος κατηγορεί τον κόσμο τη χάλασε ο κόσμο και δεν έχει ελπίδε ο κόσμο και τα βλέπει όλα μαυρό-άσπρα είναι σε κατάσταση πτώση. Μόνο ο άνθρωπο που έχει προσωπική ελπίδα για τα χάλια του, παρόλο που έχει χάλια, αυτό το βιώμα προβάλλεται στον κόσμο και βλέπει ελπίδα παντού. Ακόμη και στα πιο άσχημα γεγονότα και στους πιο αρνητικούς ανθρώπους. Όποιος λοιπόν όμως ελευθερώθηκε από την αμαρτία αυτό που είμαι και προηγουμένως και εμπαινεί σε αυτή τη δικασία νιώθει ότι όλοι, το, όλοι τον αγαπούν, όλοι τον θέλουν, όλους αισθάνεται δικούς του, όλους θέλουν του αγκαλιάσει. Όσο ελευθερώνεται από την αμαρτία όσο ελευθερώνουμε από την αμαρτία τόσο ενώνομαι με όλους. Όσο αμαρτάνω τόσο αποχωρίζομαι από όλους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Όσο λοιπόν να το πούμε ελευθερώνομαι από την αμαρτία τόσο ενώνομαι με όλους. Όσο εμένω εις αμαρτία στο πάθος μου τόσο αποχωρίζομαι από όλους. Να λοιπόν αυτό που είπαμε και στην αρχή. Οι ενέργειές μας μαρτυρούν την πνευματική μας κατάσταση. Όταν έρθει κάποιος να εξομολογηθεί και αρχίσει να κατηγορεί τους πάντες και να στάζει ότι τον απομονώσανε, ότι δεν τον αγαπούν, ότι είναι χωρισμένος από όλους, ότι δεν το θέλει κανένας, αυτή η μειονεκτική έκφραση είναι έκφραση του ανθρώπου ότι θέλει να ικανοποιείται ο λογισμός του, ο εγωισμός του και ο σχεδιασμό του. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει τα πράγματα ψυχολογικά να τα ζήσει και όχι πνευματικά. Δεν έχει ανοιχτεί ο άνθρωπος αυτό στη χάρτη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ο Χριστένος είναι ο μηδένέχων και τα πάντα κατέχων. Ο μοναχός ο αληθινός λένε οι πατέρες μας είναι ο πάντονο χωριστής και πάσης συνειρμοσμένος. Είναι αυτός που χωρίστηκε από όλου και είναι με όλους. Όταν οι Άγιοι μας λένε αυτό το πνεύμα ότι δεν έχω τίποτα και τα έχω όλα ότι είμαι χωρισμένος από όλου και είμαι ενωμένος με όλους υπάρχει άλλη συνεκτική δύναμη που τα, τακτοποιεί όλα αυτά πράγματα που είναι η σχέση μου με τον Θεό που είναι η χάρη του Θεού Δεν μπορώ να ζήσω όμως τη χάρη του Θεού όταν έχω άλλους θεούς Τα πάθη μου Ποιος δεν έχει πάθη Άλλο να έχω πάθη και να τα, τα προσκυνώ καθημερινά και άλλο να έχω τα πάθη μου και να με θλίβουν και να γονίζω να πολεμήσω. Γιατί έρχονται. Και παίρνω στην καρδιά μου την πρώτο καθεδρία. Και την χάνει ο Χριστός. Η αμαρτία λοιπόν είναι η ικανοποίηση. Του εγωπαθούς ανθρώπου. Που νομίζει ότι κάνει αυτό που θέλει. Νομίζει ότι κάνει αυτό που θέλει. Στην ουσία δεν κάνει αυτό που θέλει. Αλλά σου λέει εγώ κάνω αυτό που θέλω εγώ παιδάκι μου. Αυτή είναι η αμαρτία. να κάνω αυτό που γουστάρω. Αυτό που νομίζω ότι θέλω. Ζει ο άνθρωπος αυτό που είπαμε και προηγούμενη στην Αυταρέσκη του. Ψάχνει την ευρωσύνη, την ευτυχία, την χαρά, που όμως αυτή η χαρά ποια είναι, ποιος την ορίζει, ο Χριστός ή ο εγώ. Αυτό που είπαμε προηγούμενη για τον αυτοκαθορισμό. Τι ορίζει το χαρά, τι ορίζει το ευρωσύνη. Αυτό είναι το σημείο, το σημαντικό που μαρτυρεί την ποιότητα της ζωής μου το λόγο υπαρξής μου. Μπορεί κατά, κατά τα κοσμικά δεδομένα να είμαι ο πιο ηθικός άνθρωπος του κόσμου και να είμαι αναμάρτητος για τον κόσμο. Στην ψησή όμως να είμαι ένας δαίμονας, ένας διάβολος που διαβάλλω την αλήθεια. Ποια είναι η διαβολή. Ότι λέω ευρωσύνη και χαρά αυτό που είναι, πτώ, που είναι πτώμα, που είναι θάνατος. Για παράδειγμα, μπορώ να θεωρώ εφροσύνη την επιτυχία μου, τα παιδιά μου, τα σπίτια μου. Θα πάω με αυτά στη βασιλεία των Ουρανών. Εάν θεωρούσω αυτό ως ευτυχία και το θεοποιήσω αυτό, είμαι ένα διάβολος. Δεν είναι αυτή η χαρά μου. Η χαρά μου είναι ο Χριστός και γίνονται και αυτά χαρά μου, αν και αυτά γίνουν ο Χριστός. Αν αυτά δεν σημαίνουν τον χριστό, είναι νεκρά πράγματα. Ε, είμαι κατά τα άλλα χριστιανός. Πάω και την κεραγή στην εκκλησία να έχω το όλο, το όλο το πούμε, πακέτο να είναι καλό, να είναι ένας νόμιμος και καλός άνθρωπος, αλλά για μένα ποιος είναι ο θησαύρος μου, εκείνη όλη η ιστορία. Η καρδιά μου τι θέλει, που έχει εντοπίσει ότι είναι η χαρά τη και η ευρωσύνη τη. Αλλά ό,τι και αν επιλέξει ο άνθρωπος δεν μπορεί να το αφαιρέσει στο δικαίωμα, είναι απολύτως ελεύθερος ο άνθρωπος. Να δούμε μία άλλη έννοια στο γεγονός αυτό της χαράς. Ο κόσμος θεωρεί ότι η χαρά είναι μία προσπάθεια να επιτύχουμε τη δυνατότητα να νιώθουμε ευτυχισμένοι αλλά ανώδυνα, χωρίς πόνο. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει αληθινή χαρά χωρίς δάκρυα. Και ούτε μπορεί να υπάρξει αληθινή μετάνοια χωρί χαρά. Αν κάποιος μετανοεί και δεν έχει χαρά, δεν μετανοείς. Από όσο ελάτρευσε με έναν άλλον τρόπο τον εαυτό του. Η μετάνοια η ψευδή είναι ένα θρησκευτικό τρόπο πάλι να λατρεύσω τον εαυτό μου. Η μετάνοια, η αληθινή, έχει χαρά. Και η χαρά, η αληθινή, έχει δάκρυα. Αλλά τα πνευματικά δάκρυα. Γιατί υπάρχουν και εγωπαθή δάκρυα. Όσα δάκρυα δεν δίνουν χαρά στον άνθρωπο και ανάπαυση είναι δάκρυα ψυχολογικά που μέσα τους έχουν μειονεξία και αρρώστια. Τα δάκρυα βεβαίως αυτά κάθε αυτά δεν έχουν σημασία. Καθόλου. Όταν λέμε δάκρυα εννοούμε κατάθεση μετανοίας. Η σημασία της μετάνοιας και της λύπης στην χαρά και την μέθη που προκαλούν. Η μέθη όμως ελέγχεται από την αιτία που την προκαλεί. Γιατί μπορεί και δάκρυα να υπάρχουν φιλίδωνα δάκρυα, δάκρυα καινοδοξία, δάκρυα εγωισμού. Επομένω η χαρά, η μέθη ελέγχεται από την αιτία που την προκάλεσε από τον ίνω αν είναι ο αληθινός ίνος ο ίνος της ζωής που προκαλεί αυτή τη μέθη της χαράς μέσα από τον πόνο της μετανοίας όσες φορές και ένα πρακτικό για να το καταλάβουμε όσες φορές μετανοούμε και δεν έχουμε χαρά, είναι σίγουρα ότι θα ξαναμαρτήσουμε. Αυτό που μας απομακρύνει από την αμαρτία είναι η χαρά. Γιατί αμαρτάνουμε; γιατί ψάχνουμε τη χαρά. Ο άνθρωπος έχει φυσικό μέσα του να βρει τη χαρά και την ειδονή. Και έχει το πάθος μέσα του που είναι στραμμένο σε αυτή τη διαδικασία. Όταν όμως δεν βρούμε τον δρόμο και αστοχούμε είμαστε σε κατάσταση αμαρτίας. Αν η μετάνοια όμως είναι αληθινή μετάνοια επιστροφή στην ζωή, επιστροφή εις των Θεών και δεν είναι μια πρόχειρη διαδικασία απλώς να λυτρωθούμε από τις ενοχές μας αλλά λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός της μετάνιας και της εξομολογήσεως ο άνθρωπος γεύεται τη χάρη του Θεού. Παίρνεις κατά την καρδία σου, κατά την καίνωσή σου, τι είναι η μετάνοια? Στο βαθμό που μετανώ Στο βαθμό αυτό κενώνω Με αδειάζω Στο βαθμό αυτό δηλώνω Τη διάθεση τη καρδιάς μου Και στο βαθμό αυτό πληρώνομαι από τον Θεό Και η χαρά αυτή και η πληρότητα Με απομακρύνει από την αμαρτία Αν δεν έχω αυτή τη χαρά θα ξαναμαρτήσω Κάποιος λέει Εξομολογήθηκα γιατί δεν γευτήκα τίποτα ε, Γιατί ανάλογα πως πήγε. Τη διάθεση είχες αν πας για να κρατήσεις ένα πάθος σου, αν πας να δικαιώσεις ένα λογισμό σου, αν πας να κρατήσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου για σένα να το διαχειριστείς όπως θέλεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει η χαρά μέσα σου και θα ξαναεπανέλθεις στα ίδια. <χαι> Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Σαν πάντερ, τι ελεύθερε ώρα μα ασχολούμαστε με διάφορα για να γεμίσουμε τον χρόνο μα, γιατί όχι μόνο ότι δεν διαθέτουμε τον χρόνο μα σωστά. Τι φτιάχνει. Επαναλάβατε λίγο να καταλάβω. Τι ελεύθερε ώρα μα πολλέ φορέ γεμίζουμε με διάφορα άλλα, εκτό από τη μελέτη και την αλλά. Γι' αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε ότι δεν διαχειριζόμαστε το χρόνο μας σωστά. Και επάνω, τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, είπατε ότι στις ελεύθερες ώρες μας έχουμε ένα άγχος πώς διαχειριζόμαστε το χρόνο μας, έτσι. Τι κάνουμε πάνω σε αυτό. Καταρχήν, το άγχος από μόνο το είναι μια αρνητική κατάσταση, έτσι. Και για να μπορεί ο άνθρωπος και λάθος να κάνει Για να βρει την πορεία του Πρέπει να μην έχει άγχος Να γνωρίζει τα χάλια του Να τα μελετάει αλλά να μην αγχώνεται Το άγχο είναι βγάσω την πρόνοια και τη χάρη του Θεού Και λέω μόνος μου θα τα κανονίσω Μπορώ να θλιβώ Αλλά όχι να αγχωθώ Μπορώ να θλιβώ Αλλά όχι να αγχωθώ Ένα είναι αυτό Δεύτερο στοιχείο ένας άνθρωπος που μετανοεί τι κάνει επιστρέφει στον Θεό. Τι σημαίνει τούτο ότι έβαλα τον Θεόνη στη ζωή μου που σημαίνει είτε τρώω, είτε δουλεύω είτε κοιμάμαι μαζί του. Αλλά δεν τον χρόνο μου. Ό,τι και κάνω δεν κάνω τον χρόνο αρκεί να είμαι μαζί του. Και η μετάνοια είναι η ενότητα με τον Θεό. Η επιστροφή στον Θεό. Επομένως δεν έχει σημασία τι κάνουμε αλλά με ποιον το κάνουμε σαφώς βεβαίως όταν είμαι μαζί του η συμπεριφορά μου, το έργο μου έχει μία χριστοπρέπεια αυτό λοιπόν που με γεμίζει πόνο και είναι πραγματικά σπατάλι χρόνου που σπατάλει χρόνο μπορεί και η δουλειά μου που είναι απαραίτητα ότι την κάνω είναι ότι δεν την κάνω ο Χριστοπρεπός Αποουσιάζει εκείνη την ώρα ο Θεός από την ώρα από την πράξη μου Συνεπώς λοιπόν ανάλογα με τις σωματικές μας δυνάμεις τις ψυχολογικές μας δυνάμεις ο καθένας επιλέγει να κάνει κάτι αλλά ότι και αν κάνει είναι μαζί με τον Θεό Κάποιο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του πρέπει να ξεκουραστεί μία ώρα άλλος δύο ώρες άλλο να κάνει τούτο άλλο το άλλο αλλά τι και αν κάνουμε να είναι μαζί με τον Χριστό και ανάλογα επίσης και με την χάρη που βιώνουμε και την πίστη που έχουμε αν ένα άνθρωπος δεν έχει αυτή τίποτα ακόμα να το βάλεις να αρχίζει προσευχές και μελετές το να αποβλακώσεις μπορεί να θέλει παιχνιδάκι ο άνθρωπος δέκα ώρες παιχνίδι και ένα τέταρτο προσευχή αυτές είναι οι αντοχές του αλλά να μην μείνουμε σε αυτά. Να προχωρούμε. Και την ώρα που παίζουμε να κρατάμε όρια, να διαφυλάσουμε την χάρη του Θεού, να κρατούμε τον Χριστό, να είμαστε μαζί Του. Για να μπορέσουμε σιγά σιγά ο χρόνος μας να πάρει σωστότερη πορεία. Κανείς άλλος? Τι σημαίνει να κρατουμε τον Χριστό παρακού είπατε? Όταν ηγευόμαστε την παρουσίαν Του για να μπορεσουμε σιγα σιγα ο χρονος μας να παρει σωστοτερη πορεια κανεις αλλος τι να κρατουμε τον χριστο οταν ηγευομαστε την παρουσιαν του μεσα στην κατάσταση της μετανοίας να νιώθουμε ότι δεν τον χάσαμε, ότι είμαστε κοντά του. Να μην νιώθει η καρδιά μας την απουσία του. Κάποτε μου έλεγε κάποιος φίλος ότι είχε σαν ε, λογισμό ζωής οικογενειάρχης. Ό,τι και αν κάνει να μην βάλει και να μην αγωνιά για τίποτα περισσότερο από τον Χριστό κανένας πόθος μας καμιά ενέργειά μας κανένας προβληματισμός μας να μην είναι πάνω από τον Θεό πάνω, να, μην προ... να μην θεωρήσουμε σημαντικότερο έργο τίποτα πάνω από τη σχέση μας με τον Χριστό κάποια αγωνιού για τα παιδιά τους ό,τι δεν είναι εντάξει τα παιδιά σου προσπαθείς ό,τι καλύτερο κάνει να κάνεις να το κάνεις, κυρίως με το παράδειγμα και μετά τα στον Θεό μην κερδίσει αυτή η μέρη υμνά μας τη μνήμη του Χριστού δεν θα προσθέσουμε τίποτα παραπάνω απλώς θα χάσουμε και εμείς τον Θεό Είπατε στην αρχή συγκράτησα καλά ότι η βάση τη αμαρτιές είναι η λίδη του σκοπού της ζωής και είπατε ότι καθημερινά πρέπει να κάνουμε κάποια πρακτικά πράγματα για να θυμίζουμε στον εαυτό μα το σκοπό τη ζωή. Να κάνουμε κάτι Πρακτικό, είπατε κάποια πρακτικά τα πράγματα, ώστε να γυμίζουμε στον εαυτό μας, στο σκοπό της ζωής. Θα μπορούσε να μα πείτε κάτι και κοινών αυτών. Καταρχήν, τα πρακτικά δεν είναι μόνο με τα χέρια μου, είναι οι κίνηση τη καρδιά μου. Είναι η ενέργεια του νου μου. Η ενέργεια του νου μου και τη καρδιά μου, όταν υπενθυμίζει στον εαυτό μου τον θάνατο, δεν είναι μια πρακτική, ένα πρακτικό γεγονός. Το, σύντο, το σύντομο της ζωής, το οποίο δεν αξιοποιούμε. Δεύτερον, όταν αρχίζω να σέβομαι τον άλλον ότι είναι εικόνα του Θεού και να το δουλεύω αυτό. Να υπολογίσω τον άλλον, να μην τον ελέγχω, να μην τον διδάσκω, να μην τον συμβουλεύω. Ξέρετε, και οι συμβουλέ μας πάνε εν Αυτό Αυτός ο άνθρωπος ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει. Θα είναι αποφασισμένο να το κάνει. Δεν τελείωσε. Όταν προσπαθώ να περιορίσω το άγχος μου, όταν Επιβάλλω στον εαυτό μου. Βιάζω τον εαυτό μου. Να είναι σε κατάσταση προσευχής διαρκή. Όταν καθημερινά ελέγχω τον εαυτό μου να μην προτιμήσω τι από την αγάπη του Χριστού όλα αυτά είναι καταστάσεις που με κάνουν σε αυτήν την κατεύθυνση να πορευτώ. Όταν αναζητώ μέσα μου και να βλέπω ποια είναι η πίστη Ποια είναι η ποιότητα της πίστης μου. Όταν βλέπω ότι είναι ανεμική πίστη μου, ότι είναι ανύπαρκτος η πίστη μου. Χρειάζεται να την ενεργοποιήσω. Να την ψάξω. Να την αναζητήσω. Να το παλέψω. Αυτή η πάλη μεταξύ πίστης, αμφιβολίας και απιστίας... από μόνη είναι η πιο υγιής πνευματική πράξη. Όταν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει απιστία, ότι υπάρχει πίστη και ζητώ τη δική μου ευθύνη, πώς τοποθετείτε σε αυτά, ουσιαστικά βγάζω στην επιφάνεια αυτή μου την ανάγκη να θυμηθώ το λόγο που γεννήθηκα. Αν όμως την ολιγοπιστία μου, την αφιβολία μου, την απιστία μου, την θάβω γιατί λες δεν βγαίνει τίποτα, και τη θάβω με την ακηδία μου, με την πολυπραγμοσύνη μου, με τη σαχλαμάρα μου, γιατί δεν αντέχω να αντιπαλέψω την αμφιβολία μου, αυτό όλο το θάψιμο τη αμφιβολίας μου γιατί με τρομάζει, ταυτόχρονα είναι και μια λύθη του λόγου που γεννήθηκα. Και είμαι πλέον σε αρχή οποιασδήποτε αμαρτία. Είναι υπόθεση χρόνου που θα έρθει η αμαρτία. Να μια πρακτική κίνηση ο έλεγχος της πίστης μας. Ματέ, ο σκοπός της ζωής ε, του αγώου που ήθελα να αναφέρετε ε, ποιος είναι δηλαδή τι είναι αυτή έλεξη που θα έλεγξε τον άνθρωπο να κάνει αυτή την επιλογή του ώστε να μην ε, κάνει αυτό τον, ε, δηλαδή έναν αγώνα και έναν αγώνα και έναν αγώνα και να το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, τι χαρέ αυτέ τη ζωή που αναφέρατε, τις γνωρίζει λίγο πολύ ο Δεν τι γνωρίζει. Ενώ τι πρακτικέ αυτέ που Δεν τις γνωρίζει. Εγώ δεν είναι από να τις γνωρίζουν. Και την αμαρτία δυστυχισμένα τη ζούνε. Την ζούμε. Ενώ την χάρη του Θεού δεν έχουν εμπειρία τη χάρη του Θεού. Έχεις εμπειρία όμω της ανάγκης τη χάρη του. Με τι ακριβώ είναι αυτό, αυτό θα μας ώστε άνετα να κάνετε την επιλογή μας, πώς να το μπορείς, με χαρά. Με χαρά δεν θα την κάνει. με πόνο θα την κάνει. και ο πόνος θα φέρει την χαρά. Η χαρά θα έρθει μετά την έλευση της χάριτος για να τη ζητάς. Αλλά ο, ο, ο, ο τρόπος, ο λόγος που υπάρχει μέσα μας δεν θα πούμε φιλοσοφικά, θελοϊκό, ότι είμαστε εικόνες Θεού και στην καταγωγή μας μόνο θα αναπαυτούμε. Αλλά η ίδια η κατάσταση μας απαιτεί την ζωή, απαιτεί την χαρά, απαιτεί την ανάπαυση. Γι' αυτό ζητούμε από εδώ και από εκεί. Αλλά όσο δεν βρήκαμε την βάση μας και η μετεωρή και η αμαρτία μας δεν μας αναπάει. Όσο δεν βρήκαμε την βάση μας και αυτά που θεωρούνται νόμιμες χαρές έχουν λύπη μέσα τους. Έχουν κούραση, έχουν κόποση. Γι' αυτό είπαμε και αυτές δεν είναι τις ζούμε χαρές. Για να ζούμε αυτές τις χαρές τη ζωής ως χαρές, χρειάζεται πρώτα να βρούμε τη βάση μας. <coughs> δεν είναι εφάμαρτες αυτές οι χαρές. Είναι δώρα του Θεού. Αλλά για να τα εσανθούμε δώρα του Θεού και να τα απολαύσουμε, πρέπει να βρούμε την αρχή τους, την βάση τους. Και αυτή η ανάγκη μας υπάρχει μέσα μας. Και αυτή η ανάγκη μας μας το μαρτυρεί. Και αυτή η ανάγκη μας μας βιάζει σε αυτή την αναζήτηση. Αλλά πιστεύοντας πως κάτι τέτοιο είναι αδιέξοδο, πιστεύοντας ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο το θαύουμε. Γιατί το να ζητά το ανέφικτο είναι τεράστιο πόνος. Αν όμω μπει ο άνθρωπος με φιλότιμο και με πολλήν πόνο κάνοντας άλμα στο κενό χωρίς να έχει βεβαιότητα που να σταθεί αυτός είναι οι είναι η πιο ανδρεία πράξη αυτή η κίνηση είναι η αρχή του πνευματικού μας τοκετού ποια είναι η προϋπόθεσή της το θάρρο, το ανδρείο φρόνημα. άνθρωπο που δεν έχει ανδρείο φρόνημα δεν πρόκειται ποτέ να γεννηθεί πνευματικά. Γιατί χρειάζεται ανδρείο φρόνημα το να κάνει άλλο μες στο κενό, χωρί να έχει πουθενά να πιαστεί και να είσαι έτοιμο να θυσιάσει πολλά για αυτή τη διαδικασία. Οι περισσότεροι άνθρωποι, άνθρωποι δεν αντέχουμε, τα παρτούμε τελείω ή συνδυάζουμε και τα δύο. Έ, ε, και το πάθο μου και λίγο το χρυσό να ψάξουμε. Και πάλι δεν βγαίνει άκρη. Αν δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα άλμα στο κενό δεν θα αναπαυτούμε ποτέ. Το αδριο φρόνημα είναι κάτι που μας δόθηκε. Το ανδρείο φρόνημα το έχουμε όλοι. Ή το ενεργοποιούμε ή το όχι. Είναι επιλογή μας. Έτσι λοιπόν, αυτό η τον ενεργοποιουμε η οχι ειναι επιλογη πράξη με πόνο, που πόνος δεν είναι διανοητικός είναι υπαρξιακό το όλο μου ύπαρξη. Όταν έχω κάτι μπροστά μου και αρνούμε να το απολαύσω γιατί ζω κάτι άλλο, δεν έχει πόνο. Όταν πλησιάζει ο θάνατό μου και δεν βρήκα το λόγο που γεννήθηκα, δεν είναι πόνος. Όταν δεν ξέρω πού θα πάω και θέλω να μάθω, δεν είναι πόνος. Τι άλλο υπάρχει, υπάρχει κάτι άλλο. Άντε να πάρω όλα 10 αυτοκίνητα ή 10 σπίτια, εμένα μου δεν βρει πού θα πάω. Τι μου γίνεται. Ποιο μπορεί να με ικανοποιήσει να είμαι ο καλύτερο άνθρωπο του κόσμου, να είμαι πιο ευτυχισμένο να έχω 30 γυναίκε. Τι σημασία έχει αυτό, Ποιο θα με μαρτυρήσει, Πού θα πάω, Αυτό έχει σημασία. Και πώ νικέται αυτό ο θάνατο. Ποιο μπορεί να με συντροφεύσει σε αυτό το γεγονό και να μου δώσει ανάπαυση και σιγουριά. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα, εκκλησιαστικά ή κοσμικά. Αν μια εκκλησία. Δεν με εμπνέει στο να κάνω άλλο με στο κενό και δημιουργεί ηθικές βεβαιότητε. Είμαι ένα καλό Χριστιανό, εξασφαλισμένο. Υπάρχει χειρότερη διαστροφή. Όσο λοιπόν ο πόνο μα αυτό είναι μεγάλο, τόσο μεγαλύτερο ασχολούμαστε τι κάνει η πολιτική, τι έγιναν τα αθλητικά, τι έγιναν οι φίλοι μου, τι έγιναν τα, τα, τα, τα αυτοκίνητά μου, τα σπίτια μου, οι σχέσει μου, τα πάντα. Προκειμένου μην έρθω αντιμέτωπο με αυτό το γεγονό. Τι μου γίνεται. Τα χρόνια περνούν, τι θα κάνω. Αυτό από μόνο του δεν είναι αφορμή αναζητησής. Αυτό από μόνο του θα με φέρει αντιμέτωμα με τον Θεό και να παλέψω με τον Θεό. Να του πω, ρε Θεέ αν υπάρχει, τι με φέρες εδώ για να με βασανίζεις? Αυτό που ακούγεται το λιμιρό είναι το πιο ευλογημένο πράγμα που να κάνω απέναντι του Θεού. Και να του πω, κοιτάξτε, εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ, αλλά κάνει και εσύ αυτό που μπορείς. Θα θυσιάσω τούτο, θα θυσιάσω το άλλο, θα παρτήσω όλα αυτά τα πράγματα... Θα βάλω τον εαυτό μου να σκύψει, να σε ζητήσει, αλλά μην με ξεχασείς, είσαι υποχρεωμένος. Αυτή λοιπόν όλη η διαδικασία δεν είναι δυνατότητα αποκάλυψη ζωής. Αυτό από μόνο δείχνει ότι δεν είμαι κοιμισμένο. Οι χριστέροι είμαστε κοιμισμένοι. Ποιος είναι η ύπνοσής μου, η δουλειά μου, ο γάμος μου, τα πράγματά μου, ο παράδεισός μου και η καλή μου ζωή. Αυτό είναι, είμαστε κοιμισμένοι. Ο ξύπνιο είναι. Γιατί οι άνθρωποι δεν ακολουθούν την Εκκλησία. Γιατί δεν είμαστε φορεί του Πνεύματος του Θεού. Γιατί δεν είμαστε μάρτυρες τη αναστάσεώ του. Δεν ψηλάφισαμε τον Θεό. Λέμε θεωρίε και κηρύγματα. Ένα άνθρωπο που ψηλάφισε τον Αναστάντα Χριστό από μόνος του είναι κήρυγμα. Δεν είμαστε τέτοιοι. Εμεί είμαστε ερωτευμένοι με ένα πράγμα, με τα πάθη μα. Και θέλουμε να πείσουμε τον Θεό ότι δεν είναι πάθη. Και να έχουμε και τα δύο. Και το Χριστό και τα πάθη μας. Και έτσι πορευόμαστε. Και μετά έχουμε μια πορεία. Πώς μπορώ να αγαπήσω τον Θεό. Πώς να τον αναζητήσω. Αφού έχουμε, έχουμε, έχουμε γίνει σαν, σαν τα κρεμμύδια. Έχουμε τόσα περιτυλίγματα Που η ουσία μας είναι τόσο θαμήνη που δεν τη βλέπουμε. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Και απορούμε μετά. Πώς να ζητήσω τον Θεό. Είναι τόσο κρυμμένη μέσα μας τόσο κρυμμένος μέσα μας ο πόθος του Θεού που δεν γίνεται. Και τι κάνει ο Θεός. Έρχεται μας είναι χαδάκι, και λίγο το κρύμμα να ανοίξει. Να βγει. Είναι ο πόνος μας. Για να ξυπνήσει μέσα μας κάτι, αυτό που θεοποιήσαμε ότι δεν είναι τίποτα. Και να βούμε αυτό που αξίζει. Κανείς άλλος. Ο άνθρωπος στο κενό έχει σχέση μόνο ή με δεν μπορώ να καταλάβω μια προσευχή που δεν είναι και καθημερινότητα και δεν μπορώ να κατανοήσω σε καμιά καθημερινότητα που δεν έχει προσευχή. Η προσευχή είναι το όλον. είναι η αναφορά μας, είναι το που είμαστε στραμμένοι. Τι έχουμε μέσα μας, ένας που είναι ερωτευμένο είτε βλέπει ή δεν βλέπει τη γυναίκα του, πάντα δεν έχει στην καρδιά του. Είτε δουλεύει ή κοιμάται, η τροή, ο νους του, η καρδιά του είναι δοσμένη εκεί, είναι παρούσα η, η γυναίκα του, η ερωμένη του. Έτσι λοιπόν και με τον Χριστό η αναζήτηση και ο πόνος για Αυτόν είναι μας συνοδεύει πάντοτε και μέσα στην καθημερινότητα μας εφόσον μας συνοδεύει αυτό που ο πόνος είμαστε σε κατάσταση προσευχής. Μην το κυνηγούμε, μην γίνουμε οδυνιστές, δεν μιλούμε για αυτόν τον ψυχολογικό πόνο που μπορεί να είναι μια ψυχοπαθολογική κατάσταση. Αυτό ο πόνος ο πνευματικό τη αναζωία έχει χαρά μέσα, το έχει ελπίδα. Να ξεκαθαρίσουμε. Μην βιάζουμε τον εαυτό μα για αυτόν τον πόνο. Να δουν τα πράγματα φυσιολογικά, απλά. Α ξεκινήσουμε από τα απλά, τα καθημερινά. Να κάνουμε λίγο-λίγο βήματα. Ένα πρώτο βήμα. Να μην βλέπω συνεχώ του άλλου και να ασχολούμαι λίγο παραπάνω με τον εαυτό μου. Δεύτερο βήμα. Μην αγχωθώ για τι αποτυχίε μου, κοσμικέ. Είναι σχετικέ οι αποτυχίες αυτέ. Και αρχίζω λίγο να κάνω προσευχή. Χωρί να επιδιώκω κάτι συγκεκριμένο. Να είμαι προσιλωμένο στην αμαρτία μου, δηλαδή να γνωρίζω την αδυναμία μου και ο νους μου να είναι προσιλωμένο στο Χριστό δια τη προσευχή. Όλα τα υπόλοιπα είναι η δουλειά του. Να καταλάβουμε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι ένα ψυχαναγκασμό, ούτε μια σκέτη ταλαιπωρία. Αλλά έχει διάκριση σύμφωνα με το πού είναι ο άνθρωπος, σε ποια κατάσταση είναι, να πηγαίνει τόσο όσο αντέχει. Να πηγαίνει τόσο όσο του δίνει ανάπαυση. Μην βιάσουμε τον εαυτό μας πάρα από τις δυνάμεις μας. Θα εκτεθούμε. Και είναι και εγωιστικό αυτό. Να συνεχίσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Είπαμε επίσης μια άλλη φορά ότι όσο και αν θέλεις να βοηθήσεις τον άνθρωπο αν δεν θέλει αυτός δεν μπορεί να το ούτε ούτω ο Θεός μπορεί να το βοηθήσει και το κάθε τι αρχίζει από τον άνθρωπο και καταλήγει στο εξής το ερώτημα είναι τι έτσι στον άνθρωπο αγαπώ την αμαρτία μου το πάθος μου ή όχι κανείς δεν μπορεί να πει ότι αμαρτάνει γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Βεβαίως δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες αντιστάσεις. Τον ίδιο χαρακτήρα. Αλλά μην ξεχνούμε ότι η νίκη της αμαρτίας δεν είναι υπόθεση δικής μας. Είναι υπόθεση της χάριτος του Θεού. Αλλά από εμά τι θέλει ο Θεός για να ενεργήσει το φιλότιμο. Να προσπαθήσουμε να παλέψουμε σκληρά με την αμαρτία που υπάρχει μέσα μας αυτό θέλει ο Θεός να σταθούμε κόντρα στην αμαρτία που είναι ψευδεπίγραφος ζωή ψευδέστησης ζωής απάτης ζωής και αν ο Θεός δι' αυτή διάθεση όταν ο ίδιος θελήσει και είμαστε έτοιμοι θα μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Άρα χρειάζεται φιλότιμο να θέλω. Αλλά εμείς τι παθαίνουμε. Νομίζουμε ότι θα κάτσουμε σταυροπόδη και θα φύγουν οι αμαρτίες μόνες τους. Φοβούμαστε την ταλαιπωρία. Φοβούμαστε τον κόπο. Φοβούμαστε και την αλλαγή. Λέω θα σταματήσω όλα αυτά και τι θα γίνει. Πού θα βγει. Τι έχει μετά. Τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Και έτσι έχουμε τον φόβο του μετά. Τι θα γίνει μετά. Ένα στοιχείο που μας βοηθάει είναι αυτό που λέει ο Ψαλμοδός. Η αμαρτία μου ενώ πιώνουμε στη διαπαντός. Να έχουμε μπροστά μας πάντα την αμαρτία. Μας προστατεύει. Μας ασφαλίζει πνευματικά και μας δημιουργεί καλό λογισμό για τους ανθρώπους. Έχουμε θετική διάθεση στους ανθρώπους. Να έχουμε τη μέρη τη αμαρτία μα. μας. Όχι πως δεν συγχωρείται. Όταν εξομολογείται ο άνθρωπος συγχωρείται. Αλλά να προσέξουμε κάτι. Άλλο συγχωρείται η αμαρτία και άλλο εξαλείφεται η αμαρτία. Η εξομολόγηση συγχωρεί τι ενοχές. Συγχωρείται. Αλλά δεν σημαίνει ότι εξαλήφθηκε η αμαρτία μου. Έχα θυμωθήμωσα, οργίστηκα. Έγινε αμαρτία, το εξομολογούμαι συγχωρείτε. Αλλά δεν έφυγε ο το πάθος του φυθή μου από μέσα μου. Χρειάζεται τότε αγώνας για να φτάσω σε κατάσταση πια που δεν θα θυμάμαι την αμαρτία. Θα μου την θυμίζουν και δεν θα τη θυμάμαι. Θα νιώθω ότι κάποιο άλλο την έκαμε. Αυτή η λύθη της αμαρτίας είναι η απομάτρηση από την αμαρτία και η αίσθηση ότι εξαλείφθη αμαρτία από μέσα μου. Να γίνω κενός, νέος άνθρωπος. Αναγεννημένος με την χάρη δηλαδή του Θεού. Αλλά μέχρι εκεί χρειάζεται να είναι η αμαρτία μου ενώπιον διαπαντός. Να έχω τη μέρη μνάντης. Εμείς τι κάνουμε, εξομολογούμαστε, αλαφρώνουμε, φεύγουν οι ενοχές και σιχάζομαι. Και αφινόμαστε και παρανερχόμαστε πάλι στα ίδια. Η συγχώρεση είναι ευθύνη. Είναι εφοδίο που μου λέει συνέχισε. Μέχρι να καταληθεί ο νόμος της αμαρτίας μέσα μας. Να καταργηθεί η αμαρτία μέσα μας. Και να φανερωθεί χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν έχω να της αμαρτίας αφού που είπαμε και στην αρχή. και βρίσκομαι σε κατάσταση μετανοίας, τι κάνω, αρνούμε να συμβουλεύω και να διδάσκω τον οποιοδήποτε. Είναι αυτοκτονία να διδάσκω, γιατί παίρνω το αξίωμα του Χριστού και τον αλαμβάνω εγώ. Είναι πειρασμός να ζητάω άλλος τη συμβουλή σου. Γιατί όταν με ρωτώ άλλος και απαντώ, αποδέχομαι πως κάτι είμαι. Και απαντώ. Μόνο πρέπει να απαιτήσει ο Θεός, ο ίδιος να σε καλέσει σε μια διαδικασία για να πεις όχι από μόνο σου Για αυτόν τον λόγο εμείς έχουμε μια άρρωστη ιδέα ότι σαν χριστιανοί πρέπει να διδάσκουμε τους άλλους να τους συμβουλεύουμε προς Θεού Αυτό είναι μεγάλη απάτη κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας εμείς μια μέρη έχουμε την αμαρτία μας αν πιστεύουμε ότι ξεφύγαμε και θέλουμε να διδάσκουμε και τους άλλους τότε τι να πω μάλλον είμαστε σε μεγάλη πλάνη Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι έτσι σε συστολή και συγκεντρωμένος στη πτώση του δεν μπορεί να ελέγξει και να διδάξει και να συμβουλέψει κανένα Ακόμη και όταν μας ρωτούν πρέπει διακριτικά να αποφεύγουμε να λέμε κάτι απλό για να ξεφύγουμε να λέμε στον άλλο όταν με σε ρωτάει Ελεύθερο είσαι, ξέρει τι θα κάνει, χρησιμοποιήσει ορθά την ελευθερία σου. Τίποτα παραπάνω. Ξέρει ο άνθρωπο. Όταν μα ρωτά, θέλει άλοθη να δικαιολογεί τα πάθη του να τα ανομιμοποιεί τα πάθη του. Ακόμα και όταν ερωτάται ο πνευματικό, ερωτάται για να ανομιμοποιεί ο άνθρωπο τα πάθη του. Για να δει αν τρόπο να τα δικαιώσει, όχι γιατί θέλει να μάθει. Γιατί ξέρει ο άνθρωπο τι πρέπει να κάνει. Σπανίω δεν ξέρει. Ακόμα και όταν βιαζόμαστε να σώσουμε τα παιδιά μα, κακώ ξέρουν αυτά τι κάνουν εκούζει αμαρτάνει ο άνθρωπος και το ξέρει αυτό το πράγμα μην νομίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει λοιπόν η καλύτερη συμβουλή είναι να πούμε στον άλλο ε, διαχειρίσου ορθά τη ελευθερία σου Πατέ, ακόμα και οι μηχαντάνες είναι τέτοιες που απαιτούμε να συμβουλεύουμε τι κάνουμε τότε ποια δουλειά ναι. Θα συμβουλέψω, άλλο αυτό. Μιλούμε για πνευματικά πράγματα. Ειδικά Κοιτάξτε, η, μπορεί να συμβουλέψει κανεί και να μην συμβουλεύει. Να... να συμβουλεύει και να μην συμβουλεύει. Πρώτο τρόπο είναι το παράδειγμά μα και η ζωή μα. Μπορεί και ένα χαμόγελο να είναι μια συμβουλή. Μπορεί και ένα άγριο να είναι μια συμβουλή. Μπορεί και μια συμβουλή να έχει ένα τέτοιο τρόπο που περισσότερο δείχνουμε στην όλη ότι διδασκόμαθα από αυτό. Αν πούμε, έλα σου πω για να κοιτή έκανε και αυτό και αυτό, τελείωσε. Αν του μπει σε πάθη που έχουμε και έχω αυτή τη δυσκολία, έτσι πώ το βλέπει αυτό, ήδη πήρε το μάθημά του. Ναι. Καθήκον του κάθε που συμβουλεύει το παιδί του. Καθαρίσει το παιδί, καλέσει το γενικά εποχή που παντού, όχι κινδυνεύει. Τι περισσότερε, ναι, καθήκον του είναι. Βεβαίω. Τι περισσότερε φορέ όμω τα παιδιά παραστρατούν γιατί παραστρατημένοι είναι οι γονεί. Αν λοιπόν ο γονεύ επανέλθει στον ορθό δρόμο, ίσω να μην χρειάζεται διδασκαλία. Το παράδειγμα από μόνο φτάνει. Και όταν ο Θεό μαρτυρήσει στην καρδιά του γονέως ότι πληροφορεί, ότι πρέπει να πει κάτι να πει. Συνήθω εμεί μα πληροφορεί, δεν μα πληροφορεί ο Θεό, έχουμε έτοιμο το κήρυγμα. Για αυτόν τον λόγο να ξέρουμε, να ερωτούμε και τον Θεό αν πρέπει να μιλήσουμε και τι να πούμε. Να έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή στο Θεό να μας πληροφορεί. Να μην λειτουργούμε μόνο με το λογισμό μας. Για ποιον λόγο. Γιατί αν διδάσκουμε κατάνθρωπο, άνθρωπο σύμφωνα με το λογισμό μας η δασκαλία μας μπορεί να είναι αφορμή μεγαλύτερη καταστροφή. Ακόμη και όταν ερωτάται ο πνευματικός είναι πολύ δύσκολο. Γιατί όταν ερωτάται ο πνευματικός έχει ευθύνη για το τι θα πει. Και για αυτό που θα πει εφόσον υπακούσει ο άνθρωπο, θα δώσει λόγο ο Θεό, ο, στον Θεό, ο πνευματικό για την ψυχή του ανθρώπου. Αν βεβαίω αυτό που ρωτάει δεν κάνει υπακούει, καλύτερα για το πνευματικό, γιατί θα δώσει ο ίδιο λόγο στον Θεό. Ο άνθρωπο, ο πιστό που δεν κάνει υπακούει. Θα πούμε την επόμενη Τρίτη. Ε, από την Πέμπτη που ξεκινάει η Ιστιά, αρχίζουμε και 42. Καθημερινά θα έχουμε θεία λειτουργία. Πέμπτη βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός εμουν, ελέησον και σώσον ημάς.